Γερμανία; Σαν φίλοι ήρθανε; Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. Angela και and German people are great friends of Greece. They have given us the last three years more than six euros. I don't know anybody has το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το γνωρίζεις, ο παρολογείται. Πάρα πολύ συμπαθής. Το Φούχτελ πάρα πολύ την για μένα δεν κάναμε το δεν Δεν δεν ξέρω όχι, θα μάθετε. Θα μάθετε, Θα μάθετε ξέρω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι είτε όχι. Είδε Απολύτως! Έσυχα τα γραφείο που πάω από μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Εγώ τα σας. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Σίμεν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 Wir beide, stehen mit dir le Τα καλούμε, αγαπή και καλοφίδια. Ξέρει τον παιδάκι, είναι, είναι στρατιώτε, ξένοι. Για να γραβάσω και κοστό. Μπροστά γυαλί πισωλιχνία, μαλακισμένη φαντασία. Θέλει να δει, δεν θε να ζήσει στη μοναξιά. Της αγρίας δύσης μαλάκα. Μαλάκα. Πέντε ορφάνια και μια χείρα να κολυμπάς σε κάθε τύρα λήθος βυθιά. Αφιερωμένος στον ένα ψύχο. και η ζωή σου. Στο πέντε Μαλάκα. Χαμψά, με μαύρο πένθο σε μια χούφτα όλο Ολοδό... Στο μπρόκτο μέχρι το εδείο κάπου χαθήκαμε κι οι δύο σε ζωντανό νεκροταφείο, σε ένα ανώμαλο οδείο Μαλάκα, μαλάκα 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωναίους μετά από πολλές μεγάλες μάρες Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4 Όλη <Ρεβαιο> <Δελίου> <Δελίου> η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντισπέκεται στην της ώρας των Μια μικρή περιοχή περιφριγυρισμένη από τέσσερα αγωμαϊκά στρατόπεδα. <Ταλίου> <Τιώ5000> σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του κλατία Ρέγιο. Μια ακόμη παγκόσμια γερμάνικα. Είμαστε σήμερα στι 3 η ώρα αυτή τη φορά, 3 και κάτι. Σε μόνιμη. Μεγάλη καθυστέρηση, ναι, και πλέον θα είναι η μόνιμη η στάνταρ ώρα μα. Στα μικρόφωνα τη Κλατεία, ο Πάνο Παπαδομανολάκη και η Μανιό Βασιλική. The lady is willing, the lame, and we are Συντονίζεστε στο πλατεία radio.alisonbring.com ή εναντακτικά στο πλατεία radio.castor.fm Και όσοι παρακολουθείτε την παγκοσμιογραφία τα τελευταία δύο χρόνια, όταν ακούτε ότι η επόμενη ώρα, η τωρινή ώρα είναι μόνιμη ώρα, μάλλον and δεν το πολύ πιστεύετε. So Έχω αλλάξει η εγώ σου λέω. Όχι, όχι. Θα είναι μόνιμο λόγω δικού μου, μου κολλήματος. Ε, από εδώ και στο εξή θα ξεκινάμε τρεις η ώρα. Άρχισαμε τα κολλήματα. Άρχισαμε <laughs> τα κολλήματα, ναι. Και γιατί να έχουμε κολλήματα, αφού έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση η οποία μας εγγείται, μες εγγυάται, συγγνώμη, μας εγγυάται την, Ευρωπαϊκή, την παραμονή μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, την παραμονή μας στο Ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ρεφόρου ζωής, παραμονή μας στα μνημόνια. Ναι, ε, από εδώ και στο εξή. σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεων που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, έχουμε πάλι τσίπρα και καμένο στην κυβέρνηση, όμως δεν χρειάζεται να χρειάζεται τίποτα. Τσίπρα Είμαστε... έχουμε, τσίπα δεν ξέρω αν έχουμε, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πάντως δεν ξέρω για ένα μεγάλο ποσοστό πλέον του ελληνικού λαού αν το στοιχείο τη τσίπας ε, είναι υπαρκτό. Έχουμε και ορίσου υπουργού όμω. Επιτυχημένε οι επιλογέ του, του Πρωθυπουργού. Έχουμε και θα έχουμε να πούμε για αυτού του υπουργού, όπω είναι ένα και ένα. <laughs> αναζητείτε, παιδιά, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, αναζητείτε Σιριζέω Υπουργό. Άμα βρείτε υπουργό, ο οποίο είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, νομιζω νομίζω είναι δύο-τρει. Είναι Άμα βρείτε υπουργό, ο οποίο έχει υπάρξει μέλο του Σιριζέω πριν το 2012, <laughs> παρακαλώ, το όνομά του στο chat του σταθμού μα. <laughs> Και nun stottert man mit einem Alles, was man sich Augenblick zu Δεν Το μόνο σίγουρο εδώ έχουμε ε, έχουμε δύο πολιτικά όντα, ε, τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του συγκυβερνάτους κόμματο 3% ε, Τον οποίο τον δικαίωσαν οι εξέλιξες Έχουμε δύο, ε, Αλέξη Τσίπρα και πάνω Καμένο σε πολύ στενή επαφή από εδώ και πρός ε, Επικυρώσαν επιτέλους τον δεσμό τους <laughs> ε, Καιρό ήταν, χάρηκε και ο Δημήτρη Καμένος, να το λέμε αυτό, Δημήτρης Καμένο σε έυτυχης μέρος από αυτά ε, Αλέξη Τσίπρα και Πάνος Καμένος επιτέλους Ανακοίνωσαν τον δεσμό που κρύβαν τόσα χρόνια. Ε, και αυτό λοιπόν. αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του για τον σχηματισμό και την πορεία της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. το ξέρω δύο, χώρια, με δεις ήλιο αوريا λε∑ε το τηλέφωνο θα σου δíkso πώς τα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί Σε πρώτη φάση να χαιρετήσουμε τον Σταμάτη, τον Κωνσταντίνο και την Αντιγόνη. Mm -hmm. ε, Κωνσταντίνο, τα ηχητικά σήμερα είναι και ο ήχος, η ποιότητα του ήχου είναι όπω τα είπε, Αλφα, έχει πάρει ο εδώ, έχει κάνει τα μαστορέματά του. Ε, ακούσατε το αυτοκολλητάκι μου σε πάνω σκαμένο Αλέξη Τσίπρας, πάνω σκαμένο Ήρθα, καμίλο με τσερέμο Βεριζιόν. Mm -hmm. Δεν ξέρω να ερωτηθήκατε που ακούσετε αυτό το ραγούδι, απλώ ερωτηθήκατε σίγουρα. Και πάμε στο υπουργικό συμβούλιο τη πρώτη φορά αριστερά. πια. Έχουν πάει στα νταμπού, έχουν πάει στα ο από την <laughs> πρώτη φορά <laughs> Πάμε από το πράγμα το οποίο είναι υπουργικό συμβούλιο. Ένα είναι τα ονόματα. Και εσεί στέλνετε στο, Πόσο Εντάξει, ότι στο θα πρέπει το διετολόγιο των να περιλαμβάνει σίγουρα μακαρόνια. Και γεμιστά εννοείται. Έτσι και αλλιώ. Ε, λοιπόν, ξεκινάμε από το Υπουργείο Κοινωνική Αλληλεγγύη. Ε, στο οποίο υπάρχει θεάνο φωτίου από χθε. Οπότε, παιδιά, μαρμελάδε ξέρετε γεμιστά τα πάντα. Μπορείτε να σέρετε τα παπεράκια στη θεάνο. Ναι, ναι, ναι. Ε, η οποία μα δήλωσε χθε ότι αν κάνουμε οικονομία, όπω έχει μάθει ο ελληνικό λαό να κάνει. Τα γεμιστά, αφού είναι και η επινόηση του ελληνικού λαού, δηλαδή με το τίποτα μπορεί να φάει μια οικογένεια να τραφεί. Ε, στο ίδιο, Στην ίδια λογική θα συνεχίσει και η κυβέρνηση. Εντάξει, ήταν από τι κορυφαίε χρυσικέ δηλώσει. Τι είναι που έχει μάθει ο ελληνικό λαό στην ιστορία του Νατρέφτο Χάι. Επίση ο ελληνικό λαό έχει μάθει να τρέχει και με ελίτσα. Με ελίτσα. Εμεί τιμάνε, α κάτω. Ξέρω ιστορία σα εδώ. Τρώγοντα μηχανή, είχαν φέτα οι άνθρωποι, ελίτσα, λαδάκι, παξιμαδάκι. Εντάξει. Δυστυχώ έχουμε τέτοια ιστορία ω οπότε μα βλέπουν όταν επιστρέφουμε σε αυτή την ιστορία να ξαναμαθαίνουμε το παξιμαδάκι μα. Η οποία θεάνω φωτίου είναι καθηγήτρια αρχιτεκτονική σύνθεση. Δεν ξέρω τώρα τι είναι η σχέση τη ακριβώ με την κοινωνική. Φτιάει να σχεδιάσει κανακτήριο, θέλει να κάνει κοινωνική αλληλεγγύη, να μα τα πει και γενεστά. Ναι, ναι, ούτε κάνει και μαρμελάδε όμω με τι οποίε μπορούν να τα ειστούν οι πρόσφυγε. Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό σαν δηλώσιο. Μετά προχωράμε στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, στο οποίο Υπουργό είναι ο Νίκο Τόσκα. Τι ξέρει για τον οίκο τόση. Μα ξέρει τον οίκο και καλό θα ήταν να το σχολιάσουμε και στο τέλο, γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα σοβαρό. Δηλαδή τα ταμπού, στην κυβέρνηση που δεν τολμάει, ποια είναι η αριστερή, έχουν πέσει. Δηλαδή στρατηγό στην καταστολή. Δηλαδή ε, τι ναι, να πει. Ναι, είναι πρώην στρατηγό των ανθρωφυρακισμένων, αλλά, αλλά υπάρχει και μια, ε, μια αριστερή λεπτομέρεια στο. Στο όλο το Ιστορικό. Πριν ε, σπουδάσει σχολεία Σχολή Βιλπίδα, συμμετείχε σε αντιστασιακή οργάνωση. Μάλλον αυτό ήταν που προέτρεψε τον Τζίπρα να τον ε, τοποθετήσει στο συγκεκριμένο κόστο. Μόνο ο άνθρωπο μακάρι, αλλά και ο Σιμίτη επίση έχει φυτέψει σε αντιστασιακή οργάνωση. Τι έκανε σε αντιστασιακή οργάνωση, μακάρι να τον πούμε, μακάρι να τον αγωνιστεί στο ένα και το Θα φανεί. Πρέπει να πιστέψουμε ότι να... όταν θα κατέβουμε, όταν θα εξηγηθεί ο λαό γιατί δεν, δεν Μπορεί να πήραν μεγάλο ποσοστό, αλλά θα έρθει το χαράκι το πρώτο. Θα καταλάβει και ο Μαλάκη, ο οποίο ήταν που κάνε μισογόνο στο πρώτο τμήμα τη εκπομπή, ότι μάλλον λάθο είναι να βάλει την ψήφο του. Και θα κατέβει στον τρόμο. Εκεί να περιμένουμε όπω δεν θα υπάρξει καταστολή, λοιπόν. Θα, θα παραιτηθούν οι άνθρωποι, θα φύγουν. Ξέρει πώ είναι γνωστοί ε, από την Δευτέρα πλέον που κουβεντιάζουμε μετά τι εκλογέ, όταν του ρωτάω ότι ψήφισαν, α πούμε, το φέρνει κουβέντα, ε, μου απαντάνε. ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξέρει, μέσα από τα δόντια του Ιδρύματο μα κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση. Απλά λέει εντάξει, αφού το όριξε το δεν το το Βαϊδάνο. Oh, ε. κόβεται, κόβεται. Κόβεται, ναι, ναι. κόβεται υπάρχει εξήγηση, αλήθεια είναι. Έπαιξε χοντρό από την κυβέρνηση. Mm. Η αλήθεια είναι. Εκδιάστηκαν και οι σχηματισμοί αριστερά του σύριζα, Έτσι όπω λένε, μέσα σε δύο του είπε, Έπαιξε και αυτό, εφόσον τα χέρια τους εγώ είμαι σίγουρος από την επόμενη μέρα. Ναι, εγώ νομίζω ότις είχαν μάγει ο Άριξ. Τότε, τώρα δεν είναι Άριξ. Στην άλλη μέρα δεν ξέρω, ο κύριος Τόσκα. Για τον κύριο Τόσκα, μπήκε στο αρχαίο εκπομπών του πλατεία Ρέντιο και ψάχτηκε νομίζω σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές που καψιμούνται και που κάνει ο φίλος μας ο Νίκος Αργιαλίου από το δίκτυο Παντέα ο Σπάρτακος, αναφέρεται τον κύριο Τόσκα. Μέσα. Επίσης, στο είπα και χθες ο άνθρωπος, πάλι καλά, τι καλά, ο να καινούριος Πώς λένε, κάτσε για Α, μα Να μην θα την να αυτό Λοιπόν, και από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, προχωράμε στο Υπουργείο Παιδείας. <σοφίλαια> πες στα κληκία <σοφίλαια> ρε μου Νομίζω ότι <αρέσει>. είναι <σοφίλαια> το πιο μελανό <σοφίλαια> κομμάτι των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τα Υπουργεία, όπου έχουμε Υπουργό ναι, τελεία, right, τι με ασχολιάζει αυτό ακριβώς. Εγώ το έκανα το σχόλιο μου στο facebook, το έγραψα. <laughs> Εγώ το ήξερα δεν είμαι φίλες, δεν είμαι μου, δεν είμαι πολιτικός. το παιδί, στο που κατά τον Τόσο πολύ βοήθησε ο άνθρωπος που εκλογικά πάνω τους, στους που σας είχε πάρει. που κατά Και ο φίλις α... για να πάμε, ο φίλις το μαντεσπάνι και τα μακαρόνια, η Μαρία Δουανέτα δεν είναι <σομίου> ναι, ναι. που σαν μέχρι η Μαρία Δουανέτα, είπε καλά πόσο μακαρόνια τρώει ο λαός. Ναι, γι' αυτό είπα να μην το σχολιάσω, απλά να ακούσουμε το ηχητικό στη συνέχεια. Ναι, δεν ναι, θέλω ναι. να πω κάτι άλλο για το δεν ξέρω αν θέλει εσύ. Υφυπουργό, ε, όπω είπαμε ο Πελεγρίνης και αναπληρώτρια υπουργός παιδείας, Αθανασία Ναυγωστοπούλου. Αυτή που στο κάραμε τώρα στο Facebook. Ναι, ναι, γιατί ήμασταν ναι. όμω. Ναι, <laughs> ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η εσύ να βάλω Εκτό του ότι έκανε μια φοβερή δήλωση στη σελίδα του στο Facebook ότι η ψήφος ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψήφο ταξική. Δεν ξέρω τώρα αυτό ναι, που Ήταν Ένα ψήφο του μεγάλου κεφαλίου. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. ότι οι άνθρωποι, α από την ΕΚΑΛΗ και από τα. Υψηλότερα κοινωνικά στρώματα ψήφισαν Δημοκρατία και Ποτάμι Ενώ οι, οι, οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι Οι οποίοι θέλεσαν να ψηφίσουν ταξικά ε, Ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ Εντάξει, okay, ήταν μια ακόμη δίκλωση φοβερή ε, Εκτός των άλλων Στο άρθρο της Ελευθερωτουπίας Στις 9 Απριλίου το 2004 Αναφέρεται ότι Ήταν μία από, από του 270 ανθρώπους Των γραμμάτων και των τεχνών Οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του ε, έχει σπουδάσει ε, φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθήνα. Ε, έχει σπουδάσει ε, τουρκικές σπουδές και μεσανατορικές και είναι από το 2004 ένα αυλαιρότερο καθοίτριο ιστορίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας το πάντο πανεπιστήμιο. Αυτή η κυρία η οποία θα διδάσκει τα Ελληνόπουλα ω υπουργό Παιδεία, που άλλος δεν τον είπαμε, είναι υπουργό Φιλικίου, ε, η υπουργό Παιδεία ε, έχει υπογράψει το σχέδιο Ανάν. Οπότε να περιμένουμε τα Ελληνόπουλα από την επόμενη μέρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα ακούνε πόσο καλό είναι το σχέδιο Ανάν και μάλλον πόσο αντιπεραλιστικό είναι, παρότι που το προτείνει δηλαδή η ΕΕ. Μάλλον κάπω έτσι θα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, εξίσου επικίνδυνο με το ζήτημα του Τόσκα, α πούμε. Και το πως ένα στρατηγός γίνεται υπουργός προστασίας στο πολιότητα. Ε, και πρέπει να δεις τα άτομα αυτά, οι επιλογές αυτές του τσίτρα είναι σε πολύ να βραλυκά πόστα. Ειδικά στο Υπουργείο Παιδείας, ε, το οποίο θα αναγκαστεί πολύ άμεσα... Να ασχοληθεί με τι φοβέλε έρθει τα προβλήματα που πάρω στο εκπαιδευτικό. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα συγκεκριμένα άτομα, απέ τα συγκεκριμένα άτομα. Στα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία, τα οποία παιδάκοι που ότι δεν έχουν να φάνε. Οπουργέφε ένα άνθρωπο, ο οποίο γύρισε στου Μαρία του και είπε ότι ήδη δεν τότε πασπάλει στου <σομίως> Έλληνε. Και θα είναι ο υπουργό μια γυναίκα που θα διδάσει τα παιδιά, ότι το σχέδιο ανάν το ημπεραλιστικό σχέδιο Ανάν, <σομίως> είναι υπεύθυνο των Κυπρίων και των ελληνοκίων και τον Τουρκυών. Αυτό, ασχολιάσα. Τι ασχολιάσα που σχολιάσα, αγγλικά. Ναι, νομίζω ναι. ότι ήρθε η ώρα για να πέσει το φοβερό ηχητικό ε, μα για το φίλι. Ε, παιδιά, κάνετε το σταυρό σα να είναι το σωστό ηχητικό. Λόγω του να με πλαί. Ρια να Gentiment sans gémir sur tes malheurs. Ah, tu auras bientôt calmé ta douleur. Je ris de tous les sentiments dont mon cœur est lassé. σωστό είναι ακούστε το, πιάτο και να Για να τα πάνω. Δηλαδή πώς θα μακαόνια τώρα ο κόσμος Για να 10% αύξηση Αυτός τι έκανες εκεί Τι έκανες Από μένα π. χάλασε Τι έκανες εκεί Τι να έφαγες Έτσι δεν μου είπατε Τι έτσι σου είπαμε μου Εμείς ακόμα δεν αρχίσαμε Συγνώμη Κάπου πρέπει να γίνει λάθος Δεν πειράζει Τρώω και δεύτερος! Φέρτε δεν... μια άλλη <συγνώμη> με, πε, με περισσότερο τυράκι φέρετε Φρέας τυράκι <συγνώμη> <Τι μακαρόνια μακαρόνια Δε δι πω το δει ο κόσμο. Δε να το δει ο κόσμο. Δε δι πω τα μακανοί να το δει ο κόσμο. Δε δι πω και φτουρίζουμε τα πράγματα όπως έχει μάθει ο ελληνικό λαός να κάνει το γεμιστό, τα γεμιστά είναι επινόηση και του ελληνικού λαού με τίποτα δηλαδή πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια mm. θα συνεχίσουμε mm. στην mm. ίδια λογική mm. τρώτε μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια, mm. mm. και το στο μακαρόνια, μακαρόνια, Τάμε και τάμε. Και τάμε. Για λίγη φαλάκα, μου κάνει ρεφλέ. Ε, άλλαξε ένα φώστερ για να τελειώνουμε. Μαρία, πετάξτε γνώμη. Τι έκανα πάει. Τίποτε, τίποτε, λάθο δικό μα. Χάλασε η φωτογραφία. Αμάνιστα η φωτογραφία. Τι κάνουμε τώρα. Τι, τι κάνουμε. Η τέχνη πάνω από όλα. Τρότια τέταρτη. τέταρτη. Μπράβο, μπράβο. Αφήστε, θα την παραγγείλω μόνο μου. Κούκλα από τα ίδια. Και μην ξεχάσετε το τυράκι σπάτα. Ε. Φάλτουπολ, κουτυράκι. Κόψε λίγο. Λίγο ακόμα. Ε, εντάξει. Έτοιμο. Έτοιμο, λοιπόν. Ετοιμος; πως, πλέον Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τρώτε η μακαρόνια, τρώτε η μακαρόνια, η ποιότης μας όλους αγνωστή. Ποτέ! Τρώνε και τα εγγόνια, δύο, μια όλα συσωστή. Τρώτε η σωστή. Τρωτεί μακαρόνια, τρώτε η μακαρόνια, η ποιότης μας όλους Τρώνε οι παππούνες, τρώνε και είναι μια Τίποτα δηλαδή πολύ στινά τρώει μια οικογένεια Δηλαδή πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος Για να βγάλουμε 10% αύξηση στους ταπάνους Μην ξεχάσεις τα μακαρόνια δεν είναι μίσκο Αυτό είναι το καινούργιο σύνθημα αντίσταση. Αυτό που είπε στο διάλειμμα. Μίσκο Μακαρόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφονία. καλά. και ο ξέσπατο κάκι είναι ενδιαφέρον ο Φίλιππ. Μάλλον όχι πάνω στο κεντρικό. Πόσο να πόσο Επειδή έχουν αρχίσει διάφορα τέτοια στο facebook. που. που έχουν το ότι όσοι σχολιάζουν όλα αυτά το τράμα με τα μακαρόλια, τα γενιστά, το βάρος, το φίλι και όλα αυτά είναι ρατσιστές και οι ρατσιστές κατά των χοντρών, οι ίδιοι που σχολιάζαν τον Μπάγκελο και τον Γενιζέλλον, όταν λε για το φίλι, είναι ρατσιστές κατά των χοντρών. Να πούμε εδώ ότι οι σάτυρα πάνω στους χοντρούς, οι οποίοι έχουν αξιώματα υπουργικά ή σ' άλλες εποχές να βασιλιάδες, βιβοβούδη και τέτοια, είναι, δεν είναι σάτυρα που πάνε να λέγα με το Σάντζετ. Είναι πολιτική σάτυρα. Okay, και η ίδια και αυτό σωματώνεται στον στο πολιτικό σχολιασμό. Μάλιστα όλα τα σκίτσα, ε, άμα δούμε τη εποχή, τα οποία σατυρίζανε είτε τη εποχή τη Μπουρζουαζία και όλα αυτά, του αμπεκονίσαμε χοντρικού για να δείξουν ότι αυτοί έχουν ένα φάνατο, ενώ ο λαό αντίστοιχα δεν έχει. Ε, Μάλιστα όταν και... τυχαίνει να είναι, ρε παιδί μου, και λίγο πιο έτσι σε μια, εντάξει, κύριε, σάντια είναι λογικό να δίνει και να παίρνει. Μα δεν είναι τυχαίο ότι σε εκείνες εποχές που αναφέρθηκε, οι πλούσιοι και οι αστεί ε, έπρεπε να είναι χοντροί, γιατί έτσι έδειχναν το, το τον πλούτο τον οποίο κατήχαν. Μακρούς. Και η φτωχή ήταν η αδυνάτη, προφανώς. Οπότε παιδιά τίποτα ποτέ σάτυρα κάνουμε, το σχολιάζουμε. Με δεν είναι το άλλο. Όταν το δεν είναι το πολιτικό είναι ελληνικές που έχει η παιδί ο που έχει κυρία Φωτίου, που έχουν εντάξει, δηλαδή τους να Άρα, οι τώρα της και εσείς στην πορεία σκεφτείτε το μου: Βρείτε! Ποιοι είναι οι ποιοι είναι μου το παλιό ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 12 και είναι υπουργοί. Ο Σκουριλέτης νομίζω. μόνο μόνος ο, ο Φίλι και ο Άιρομαν. Ρίχνω... Ο Ναι, Ο Ο Βούρτσις που που δίνει ο και μετά ότι αυτοί οι τρεις, εγώ προσωπικά δεν βρήκα άλλους, άμα βρήκα άλλους πίταβες. Υπουργός Ειτερικών Φαραγγιό της Κορμπής. Ε, Πασόκ, ο άνθρωπος, μου, δεν είχε ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο, είχε ψηφίσει το πρώτο, πέριξε, να ξαναψηφίσει και το τρίτο. Μπόλαρη. Εν αλλάξ, το τέταρτο δεν πήρε. Στο τέταρτο όταν... να βγει, <σχει> βγει, βγει, βγει. Μπόλαρη. Παλαιό Πασόκ, είναι το καινούργο το ναι. οποίο ναι. επαγγελθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Τζάκρυ. Ε, να πούμε, κυρία Τζάκρη είναι η κυρία αυτή η οποία κατήγγειλε του αγώνε των κατοίκων τη Κερατέα και μάλιστα σε εκλογέ του Γενάρη, τότε η κάρτα τη Κερατέα, το συντονιστικό αγώνα, είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι <Καινίως> και δεν μπορεί να στηρίξει την κυβέρνηση. Το ΣΥΡΖΑ, ω κόμμα που κατεβαίνει, όσο <Καινίως> έχει τέτοιο αγώνα. Έχει γίνει στην Τζάκρη, ναι. Έχει γίνει σάλο τότε. Μάλιστα η κυρία Τζάκρη δεν έχει χάσει με την τα έχει ψηφίσει όλα. έχει ψηφίσει ω ακριβώ μνημόνια, έχει ψηφίσει ο κι άλλον Γευριάδο. Και αυτοί μαζί με τον μπουλαρη και τους υπόλοιπους εδώ που είδαμε είναι αυτοί που θα το καινούργιο που μας έκανε Γιατί το, Για το παλιό πάει, πέθανε. Και θα σα διαβάσω μετά και ένα ωραίο απόσπαθμα περί παλιού και καινούργιου. Μπρος ε, το παρόν, το επόμενο τραγούδι πώς λέγεται. Το επόμενο τραγούδι είναι το Φυσάι ε, από Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχος του Τάσου Λιβαδίτη. Ωραία. Je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse. En moi, ta trace ne laisse rien. Partout, je traîne comme une. Απειλείται υπερδομών και αισθητών. Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξουχότε, Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε μας περιμένουν για το τσάι. Ένθα οκ, Έστη πόνος. Ουλίπη. Ένας ζητιάνος ξύνει τα χαμόνια του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο το ο υπουργός χειρονομεί μια γριαία σταυροκοπιέτα Κύριε των δυνάμεων Των δυτικών βέβαια δυνάμεων Κύριε των δυνάμεων Των δυτικών βέβαια δυνάμεων Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν Μιλάει ο υπουργός Σκασμός. Σκασμός, λοιπόν. Τα γάντια χειροκροτούν Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα Οι τράπεζες φωνεύουν τη λεία τους Δυο αστυνόμοι τρέχουν Ποιος είναι Τίποτα, τίποτα Ποιος είναι Ένας άνευος Λυποθύνης Τίποτα Μπορεί και να πέθανε Τίποτα να διαφυλάτσουμε την ασφάλεια του έθνους μακάρι οι πεινόντες και οι διψόντες Oh, sorry, εμείς η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω Υψε, πισάει, Υψάει, πισάει, απόψε, πισάει, απόψε, πισάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι, πισάει. Κάτω από τις σκέφτες, πισάει. Με τις κιitares, πισάει. Με τις κιitares, πισάει. Δες μου το χέρι σου, δες μου το χέρι σου, δες μου το χέρι σου, μου το χέρι σου, μου το μου το χέρι σου. Προσθόμουν πάνω σε ένα λόφο και είδα το παλιό να πλησιάζει, μα ερχόταν σαν νέο. Σέρνονταν πάνω σε καινούρια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί και βρωμούσε νέες μυρουλιές απειλας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει. Η πέτρα που πέρασε κατρακυλώντας ήταν η νεότερη εφεύρεση και τα ορλιαχτά από τους γορίλες που βαράγανε τα στήθια τους συνθέτανε την πιο μοντέρνα μουσική. Παντού μπορούσες να δει τάφους ανοιχτού που χάσκανε άδειοι καθώ το νέο πλησίαζε την πρωτεύουσα. Ολόγυρα στέκανε όσοι εμπνέονταν από τον δρόμο, κραυγάζοντας. Φτάνει το νέο, το ολοκένύριο. Χαιρετίστε το νέο. Γίνετε κι εσεί νέοι σαν και εμάς!» Και αυτοί που ακούγανε, τίποτα άλλο δεν ακούγανε από τι τους του. Μα αυτοί που βλέπανε, βλέπανε αυτά που δεν φωνάζονταν. Έτσι το παλιό έκανε την εμφάνισή του σε νέο, μασκαρεμένο και έφερε αλυσιδωμένο μαζί του το νέο, να το παρουσιάσει σαν παλιό. Το νέο βάδιζε αλυσιδωμένο και ντυμένο με κουρέλια. Αποκαλύπτωταν τα θεσπέσια μέλη του και η φοβή συνέχιζε να προχωράει μες τη νύχτα. Μα αυτό που πήρανε για χάραμα ήταν το φως από τις φωτιές των ουρανό. Και η κραυγή, φτάνει το νέο, το χαιρετίστε το νέο, γίνετε κι εσεί νέοι σαν κι εμάς. Πιο εύκολα θα ακουγότανε, αν όλα δεν είχαν πνιγεί, μέσα στις ομοκροντίες των όπλων. Μπέρλογ Brecht, Μπρέχτ, 1938 <Κιλίκια> Όσοι θέλετε να σχολιάσουμε μετά από αυτό το έργο το, του Μπρέχτ, ε, όσοι θέλετε να βρείτε από ποιο έργο του Μπρέχτ είναι, κουκλάρετε. Μπρέχτ, το καινούργιο και ψάχτε. Το γιατί... 1938. Το έργο, βέβαια. Και... Μιλάμε για 75-80 χρόνια πριν. Απίστευτο. Και να πείστευτο πώ ταιριάζει. Βέβαια θα μα λέγανε προφοκάτορε, γιατί αυτό το έργο πρέπει, αν δεν κατάλαβα, να το αναγράφηκε για το τρίτο ράιττο το οποίο ανέβαινε τότε. Αλλά πάντα έτσι κάνει, πολλές φορές κάνει έτσι. Οι άλλες φορές συνδεβάζουν το τι είναι το παλιό κι άλλες φορές φοράει μάσκα καινούριο, το παίζει καινούριο και μέσα του κρύβει παλιά πράγματα, τόσο παλιά πράγματα όσο ο μπολενς, όσο η τζάκρη, όσο οι χείριοι της σημερινής κυβέρνησης. Και συνήθως αυτά τα παλιά στοιχεία δεν είναι τα καλύτερα, έτσι, που μπορεί να κρύβει το παρελθόν. Ε, εντάξει. Ε, υπάρχει και μια, λέ, ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχολιάζει γενικά με τα μέσα ενημέρωση και αφορά τον κύριο Δημήτρη Καμένο και διάφορα tweets τα οποία έκανε. να θα το σχολιάσουμε. Ναι, ε, τα tweets αυτά βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί αν όντω είναι δικά του ε, ή αν. Πράγματι όπω είπε εκεί να καταρράκτε. Είναι το πράγμα. <laughs> ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε, παντόλλω, ε, αν ε, σταθούν αυτά τα δημοσιεύματα και είναι αληθή, <laughs> ο αξιογύριο Τσίπρα πρέπει λίγο να το πάρει αλλιώ το θέμα, να δει ποιο ανθρώπου έχει γύρω. Πώ λένε και τον κύριο Τσίρα, πατριώνα. Απατέωνα, ε, είχε βοηθέ. Σε το 13 είχε θυμάξει η ελκρίνε Δεν ξέρω κάποια κάποιο τα οποία έκανε, τα εξοπλιά. Μονογραφικά μπορεί να τα πει κανεί. Περίπου αισθάνομαι ότι η απουσία στο Εβραίο στη μέρα που γκρεμίζονταν οι Τέργοι. Ναι, καλά. Πολλά ομοφοβικά σχόλια, ισχυρά. Δηλαδή, με χιδαίο φρασολόγιο. Ήταν απαράδεκτα. Αν αυτά είναι όντω δικά του σχόλια. Εντάξει, πρέπει να διαγραφεί και να μην τη Βουλή ούτε, ούτε σε φωτογραφία, α πούμε, και το πολιτικό γίίναστο να το βλέπει. Τέλο λοιπόν, πάντων. Δηλαδή, στη σπίτι του. πάντα υπάρχει πέρα. αυτό το οποίο λέμε ο χρήσιμο <συλίου> Ε, που στην περίπτωση ο κύριο Δημήτρη Καμένο, ο οποίο με αυτό το σκάνδαλο, εισαγωγικά, κατάφερε και κάλυψε άλλα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Πολλά σκάνδαλα. Γιατί όσο ενοχλητικό είναι ο κύριο Δημήτρη Καμένο εδώ στο ύψο του, άλλο τόσο ενοχλητικό είναι ο κύριο Μπόλαρη, η κυρία Τζάκρη, και όλο αυτό το συνοφίλευμα πάσοκο κένταρων και παλαιοδεξιών με, με δύο Σιριζέου μόνο μέσα το οποίο αποτελεί τη σημερινή νέα και νομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΤ. Εντάξει, δεν ξέρω πάνω κατά πόσο είναι εύστοχο το σχόλιο περί λυθειότητας τέτοιων αντιδράσεων ε, από πολιτικά πρόσωπα. Ε, ίσως το να χαρακτηρίσει κάποιος οι λύθιες τέτοιες τάσεις είναι λίγο απολύτικο ε, και πολύ επιφανειακό. Ναι. Ε, και μην ξεχνάμε ότι ε, είχαμε το, το μελανό σημείο της σύλλευσης του Καλφαγιάννη και του κλεισίματο της Ερτόπεν στο Γαλάτσι. Άντσι αυτό που ηλικιότητα δεν έγινε σωγούρα. Ε, ναι. Βγήκανε οι δηλώσει αυτές, ας πούμε, του καμένο που ε, καθαίρισε τον Δημήτρη καμένο ας πούμε, από το Υπουργείο ε, και λίγες ώρες νωρίτερα είχαμε το σκηνικό αυτό στην Ερτόπεν. Η οποία Ερτόπεν το εκτέλεσε, τυχεότατο. Η Ερτόπεν το εκτέλεσε πειρατικά επίση τυχεότατα. Το ανακάλυψαν οι κύριοι τη κυβέρνηση τώρα που είναι κυβέρνηση. Όσο και αυτοί ήταν αντιπολίτευση, η Ερτόπεν εξέπευε πάλι πειρατικά ω σημαντήσταση απέναντι στο μαύρο τη Ερτ. Πηγαίναν μια χαρά και καλεσμένοι και μελάγανε στην Ερτόπεν. Τώρα που έγινε η Νέα Ερτ, και τώρα που προσπαθούν να μετατρέψουν την Ερτ σε ένα του, όπω ακριβώ ήταν η Νέα Ερτ, και επειδή και οι διεθελοντές που είναι εκεί πέρα συνεχίζουν τον αγώνα τους. Like a... ε, πλέον αυτοί μάλλον είναι κάτι είναι ψιωμασμότητες γιατί παίζουν μαζί με τον Σιώτη σαν τελήτη ειδήσων Μάλλον είναι οι τρομοκράτες της, ε, των ανδοκιμάτων και οι τρομοκράτες των okay. κάπως έτσι τελος πάντων. είναι ένα δείγμα της αστυνομία ε, σε Ιρυγανέν, με υπουργού ως το Μάλιστα και ε, συγκεκριμένα με μπαταρισμένο αριστερό χέρι αμέσως μόλις ορκίστηκε και η νέα κυβέρνηση ρίχτηκε στη μάχη κατά των Μίνδια. Ήταν πολύ εύστογο το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία την ώρα της, του γεγονότος συγκεκριμένου βρισκόταν στη Βουλή για τη συνέλευση της Επιτροπής λογιστικού λογιστικού του... του Λογιστικού Ελέγχου, η οποία δήλωσε ότι η μάχη κατά της διαπλοκής και της μινδιακής τρομοκρατίας ξεκίνησε με συλλήψεις για την Ερτόπε. Ηρωνικό και καυστικό, όπω πάντα, το σχολείο τη. Δημοκρατικότατα κλείσαμε λοιπόν. Χτυπάνε την αυτόπανα αυτή τη στιγμή και δηλαδή τη χτυπάνε με το, με το ίδιο φασιστικό μένο το οποίο τη χτύπαγε η Χουντική στην κυβέρνηση. Πασόκ Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βέννε, τον κύριο Σαμαράκ και όλου αυτού το, ακρο, το ακροδεξιό συνάδελφου. Ε, όταν κάνει πολύ παρέα μαζί του, κάποια στιγμή ρε, βέβαια γίνεται μου γίνεσαι και εσύ ίδιο με αυτού. Αυτά περί έρθει Σέρτζα, περιμένουμε και εδώ στο πραδείο ε, να πιλιάξουμε κανένα καλό δρόση, να σου Εμείς είμαστε στο διαδίκτυο, <laughs> <είμαστε στο> <laughs> μας <είμαστε στο> <laughs> Το chat τι λέει? Να χαιρετίσουμε τους φίλους μας λοιπόν, στο chat. <laughs> μας τα μηνύματά τους. Εεε, και μετά αυτοί οι κύριοι θίγονται όταν του λένε πρώτη φορά που είναι πρώτη φορά αριστερά. Αριστε, πρώτη φορά κούντα τα αριστερά. Τώρα ναι. η αλήθεια είναι. Αριστερά δεν τη λε αυτή την κυβέρνηση, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ούτε και οι δηλώσει Ραχίλμακη μας συγκινούν βέβαια ιδιαίτερα, αλλά Όχι, αλλά εντάξει, το Ηταν το σχόλιο. Οπότε το επόμενο τραγούδι για του συντρόφου. Ε, τους συντρόφου τους οποίους παραμένουν σύντροφοι Τους συντρόφου τους οποίους δεν είναι πλέον σύντροφοι Αποφασίσαν να είναι κάτι άλλο Και πού αλλού Του δαγούδα αυτό θέλω να τα τη μου που είχε χθε Το έχουμε <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> τη δική μας ελεύθερη ματιά ακούσαμε το τραγούδι στους συντρόφους, ε, το οποίο είναι από το συγκρότημα «Ζωή Τάχα», ε, το οποίο είναι ένα σχετικά νεοσύστατο σχήμα. Νομίζω μετράει γύρω στα 3, 4, 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και ο τραγουδιστής τους προέρχεται από την Οχράς Πυροχέτη. Συγκρότημα Οχράς Πυροχέτη. Εντάξει, χρόνια στο κίνημα, χρόνια στον αντιεξουσιαστικό χώρο, σε αυτοοργανωμένες συναυλίες. Με πολύ ιδιαίτερου οίχου, δεν μπορεί να κατηγοριοποιήσει κάπου... Έχει λίγο τζάζ μέσα από το καράκι. Ε, έχει πολλές, οίχια από διάφορα είδη. Η στίχη του είναι αξεπέραστη. Ε, γι' αυτό σύντροφοι και οι συναγωνιστέ, μην ξεχνάμε το γέλμα στην πιστολιά. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και μετά το σοκ το οποίο μάθαμε την Κυριακή. Τώρα που μπαίνει ένα δεκάλεπτο ακόμα για το κλείσουμε τι κούπε, να πάμε και εκεί. Φάγαμε ένα σοκ την κυριακή, ε, προσωπικά εγώ περίμενα, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν μπορούσα να περιμένω ότι οι δυνάμεις πούμε, που θα κατεύουν με το πρόγραμμα του όχι θα καταβαραθρωθούν. Υπάρχει ένα στοιχείο της αποχής, το οποίο αν είναι θετικό ή αρνητικό η προσωπική μου άποψη θα φανεί τον επόμενο καιρό. Ε, προφανώς δεν είναι όλη η αποχή από το του καναπέ, προφανώς δεν είναι και όλη η αποχή από το του αγώνα. Θα κρυφτεί ποιο μέρο τη αποχής ακριβώ είναι η αποχή η οποία θα κατέβει στον δρόμο και όταν θα έρθει τα νέα μέτρα και όταν θα οδηγηθεί η κοινωνία σε αυτό το χάο το οποίο υπόσχεται το μνημόνιο 3 μετά την πλατιά κοινο, κοινοβουλευτική συνένεση, θα είναι μαζί με τη δυνάμει του Όχι, η αποχή, μαζί με τι σε ένα μέτωπο αντίσταση. Ε, Όπω είχα πει πάνω και στην προηγούμενη εκπομπή, ε, η αποχή σε αυτέ τι εκλογέ ε, υποδείκνει πολιτική στάση και όχι η στάση του καναπέ, ας πούμε, και του χαδερφισμούς. Στην πλειοψηφία χαρά. της αυτοπιστεύμιας. Ε, το πώς αυτή θα μεταφραστεί και αν θα πάρει κινηματικά και αγωνιστικά, ε, αν ε, θα πάρει σάρκα και οστά, ας πούμε, στο κίνημα και στον αγώνα, θα φανεί από εδώ και στο εξή. Και επαφή και, και στου πολιτικούς σχηματισμού, οι οποίοι θέλεσαν να εκπροσωπήσουν αυτό. το όχι του λαού, αυτό. ή σχηματισμούς που ενδέχεται να γεννηθούν, και θα θέλουμε να εκπροσωπίζουν το όχη του λόγω, το οποίο με αποκλειστική του ευθύνη, ο αλέξι Τσέρα, και αυτό δεν είναι το άτομο που πέναγε σήμερα η Άγλα, με αποκλειστική του ευθύνη το μετέτε σε ναι, μόνο και μόνο για να σώσει το πολιτικό του μάλλον. Κάτι, ευθύνει όμω, τόσο για το 46% τη εποχή, όσο και για τον κόσμο που συνέχισε να ψεφίσει η ΣΥΡΙΖΑ χωρί να τον πιστεύει όμως, με μεγάλο μερίδιο ευθύνη έχει και η αριστερά. Ε, και τα αντιμνημονιακά κομμάτια που διεκδίκησαν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος ψήφισε αυτό το όχι στις 5 του Ιούλη, ε, όπως διεκδίκησαν την ψήφο τώρα καλούνται να απολογηθούν και γιατί δεν έπεισαν αυτό το μεγάλο κομμάτι της αποχής. Να αναλάβουν λοιπόν και αυτέ τις ευθύνες τους ε, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς λειτουργούμε. Ίσως, πώς και, και, ίσως και τώρα να είναι και πιο εύκολο. Πέρας. Τώρα που ξέρουμε ότι απέναντί μα έχουμε ένα μαύρο κοινοβουλευτικό μνημονιακό μέτωπο, με μόνο αντιμνημονιακό κόμμα εκεί μέσω του ΚΟΚΟΕ, το οποίο θέλοντα ινή θα λειτουργήσει ω σε αυτή τη βουλή των μνημονίων. Πράσινο, εγώ έτσι το βλέπω. Ε, Πάντω, σίγουρα έχουμε μια βουλή των μνημονίων απέναντι. που οι 20 πόσε βουλευτέ εξέλιξη του ΚΟΚΟΕ δεν αρκούν για να πει κανεί ότι αυτή η βουλή είναι κάτι διαφορετικό από μια βουλή των μνημονίων. Μια βουλή που ξέρουμε, που δεν έχουμε περιμένει τίποτα από αυτή και ότι είναι απέναντι του. Και αυτό το ίσω είναι το θετικό κομμάτι. Επίση, μια άλλη παρατήρηση. Προφανώ οι αντιμνημονικέ δυνάμει και δυνάμει του όχι πρέπει να σκεφτούν ότι λάθο, αλλά πολλέ φορέ είναι στραβό και γυαλό, ίσω, και όντω ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού, και α ψήφισε όχι. Ε, πρέπει να το δούμε ότι δεν ήταν γι' αυτό έτοιμο για ρήξη, ψήφισε όχι μια ψήφο αντίσταση. Προφανώ αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία του όχι είχε κάποια παραστατικά και καλά χαρακτηριστικά. Είχε ήταν μια ψήφο και αντίσταση. Για να γίνει ψήφο επαναστατική, μεγάλη ακόμα. Σε δουλειά πολύ για να γυρίσει όλες. Το θέμα δεν είναι ψήφο να είναι επαναστατική. Το θέμα είναι η δράση μας να είναι επαναστατική. Η ψήφο ποτέ δεν θα αποτελέσει το λάβαρο της επανάσταση γιατί είχαμε πει και στις προηγούμενε εκπομπέ μας, συγγνώμη, <laughs> ότι αν με τις εκλογές άλλαζε κάτι, αυτές θα ήταν παράνομες. Αυτό να το χωνέψουμε λίγο, να το συνειδητοποιήσουμε. Οπότε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είναι εκλογές παράνομες, Πότε δεν ξέρω <laughs> με την καταρακίνηση. που να σβολά. Πάντω υπάρχει μια βουλή με σχεδόν του 300 βουλευτέ σχεδόν πλέον πάλι μνημονιακού και με ένα ναζιστικό φασιστικό κόμμα μέσα. Ε, που πάλι η προσωπική άποψη είναι ότι οι ψηφοφόροι κόμμα του κόμματο πλέον δεν έχουν καμία δικαιολογία. Είναι εκφασισμένα τμήματα τη κοινωνία. Δεν σημαίνει αυτό πω είναι ο Ροκαλοφόρο. Όταν, μετά τη δολοφονία του Φίσα και όλε τις αποκαλύψεις αυτές όμως που γίνανε, κανεί δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε το ότι ψήφισε μαχαιροβγάντες. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Και μετά την, α, την πολιτική ευθύνη που πήρε ο Νίκος. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, το 6% το 56% νομίζω το 3% ψήφισαν, έτσι, δηλαδή... το 3% mm. συν 2-3 όσοι ψηφοφόροι διάφορα λαβώνιδων, διάφορα γορίδιδων διάφορα χραμμυδιότηδων και διάφορα τέτοιων ε, τύπων. Οι οποίοι είναι τη άποψη καλύτερα να βυθίζαμε τα καράμβια παρά να έρχονται εδώ και να βασανίζονται. Ακριβώ. Ναι, αυτό είναι το. Τον διήθω. Καλύτερα να βυθίζαμε τα καράμβια παρά να έρχονται εδώ και να βασανίζονται. Δεν ξέρω αν οι μετανάστε θα σοχούν από τη μαρμελάδα ή τα γεμιστά, απο του πάει η κυρία Αθηνάνω Φωτίου, ούτε βέβαια αυτό ο δίθεν ο ανθρωπισμό τη μαρμελάδα και του γεμιστού, όταν είσαι άχρηστο να του Λέει κάτι. Αντιθέτω ίσω να είναι πολλέ φορέ εξίσου επικίνδυνο με την άποψη του βυθίστερου. Εφθανασία. Εδώ και τώρα. Ναι, τώρα είναι εγώ και η και κάτω. Γελάμε, εντάξει. Καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είναι γελάμε... Τι να πούμε. Δεν όμως, για τη δουλειά σας, πολύ καλά. Γελάμε για Να Ναι, ξεχάσαμε αυτό σαν σήμερα. Εντάξει, μας συνεπήραν οι εξελίξεις. Ε, σαν χθες, πέθανε ο Φρόιτ από καρκίνο. Ο βιολόγος της ψυχής, όπως του άρεσε να αυτό πέθανε λοιπόν στις 23 ενάτου σε ηλικία 83 ετών στο Λονδίνο. Ε, ο Φρόιτ, ο πατέρας ψυχανάλυσης, ε, με το έργο του συγκεκριμένα, οι τρεις πραγματίες για τη θεωρία της σεξουαλικότητα και την ερμηνεία των ονείρων, θέτει τις βάσεις στην ψυχανάρυση. Ε, πάνω στο έργο του... Μα, βασίστηκε όλες όλες οι σύγχρονοι ψυχανάρυσες. Ακριβώς. Ε, και εξαιτία όμως του, του πρώτου έργου που αναφέραμε, οι τρεις πραγματίες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, ε, Λιδωρείται ο Φρόιντ, όχι επειδή αμφισβήτησε την παιδική αυθότητα, αλλά επειδή έδειξε ότι η επιστήμη, εν προκειμένου η βιολογία, η χριστιανική ηθική και η κοινή γνώμη, απατώνταν στο θέμα της σεξουαλικότητας και επειδή ήταν ας πούμε αρκετά πρωτοποριακέ οι θεωρίες του αλλά και η μέθοδη του, ε, τάχθηκαν πολύ εναντίον του και τα βάλε με αυτό που λέμε την δικτατορία τη κοινής γνώμη, <laughs> που κολλάει και με, τη, με τις τελευταίε πολιτικές εξελίξει. αμαρτία να έχεις ο Φρόιδ, να έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο να. και αυτός που θα σα αναπαράγει στην Ελλάδα από την να είναι ο κουρίς και ο πως τον άλλον το, με το φρέντο το, τον πολιτικό πατέρα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάθει το κεφάλι μου αυτή τη δεν να μην γνωρίζει Πολλά πάνω, τώρα, παλιά, νέα, καταλαβαίνεις. Είναι ο χωριτικός πατέρας, αμαρτία. Λοιπόν, είναι ο και ένας μνημονέδιος και ο Κουρίς. Τότε που τα σχόλια της πρόστασης του Πολού. Και μάλιστα με τόσο βρώμικο τρόπο να τα ε, Άλλο, και το καθέναν αυτό που ξεχάσαμε. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό, μισό λεπτό να, να έχουμε και χειροκρότημα, γιατί είναι η τέταρτη τη εκπομπή μα, η ε, χορηγό. <laughs> Σαν σήμερα λοιπόν, το 2002, η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άγγελα Μέρκελ αναλαμβάνει την Προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο τη Γερμανία. Η Φράου, <laughs> λοιπόν, είναι στο πολιτικό-ευρωπαϊκό προσκήνιο. Εδώ και 13 χρόνια. Οπότε τώρα σε όλη την απικία εδώ πέρα σηκώσουμε γερμανικέ ψηλά. Ο καθένα το σπίτι του. Ξέρετε μηνύματα για χρόνια πολλά, α πούμε. γεγονό. <laughs> Όπω <laughs> συνέβαινε και στην να Ήταν είναι του σήμερα, είναι και η του. Η ΝΟΝΑ έτσι είναι ένα βιβλίο που λέγεται Η ΝΟΝΑ και λέγεται Με ποιο τρόπο η Άγγελα Μέρκελ κατόρθωσε να εξοντώσει όλους τους πολιτικούς της αντιπάλους και να αναδεχθεί στην προεδρεία του Χρήστα Δημοκρατικού το, Ήταν το καλό παιδί του Χέλμουντ Κόλτ, του προηγούμενου, ε, τελικά ανέτρεψε το Χέλμουντ Ανέτερη, χτύπησε και όλους τους συμμάχους τους, με τους οποίους ανατρέψανε μαζί στο τέλος, και, με... και τελικά είναι αυτό που όλοι απολαμβάνουμε σήμερα, η καγκελάριο της Γερμανίας, με δεξή τη σχένη τον mm. κύριο Σόιμπλε, που να δούμε και αυτός πότε έγινε, πότε μπήκε, πότε μπήκε στο κόμμα, πότε έγινε πρόσωπο οικονομικό, mm. που κάνουμε και αυτό είναι ένα ωραίο αφιέρωμα. Σεφόμες εκεί. Mm. Σεφόμεν, ε, ένα ακόμα χειροκρότημα <laughs> γιατί είναι κυρία Μέλη. Και να σχολιάσουμε επειδή είπαμε ότι η κυρία Μέρκελ είναι ο Νάρτς Γερμανίκα. Να σχολιάσουμε τι ευτυχώ έγινε για αυτό που έγινε με, τον, με την Ερτόπεν και τον. Με... Καρφαγιά τη Ποσπέρτ. Ευτυχώ έγινε αυτό που έγινε και δείχνουμε από τώρα ποιο είναι, είναι, είναι ο νέο υπουργό Προστασίας Πολίτης, ο στρατηγός Τόσκα. Και ούτω ή δεν θα χρειαστεί για ακόμα μια φορά να αλλάξουμε όρομα στην εκπομπή της Κυριακής στην Εστερονομία. Δηλαδή από Δένδια σε Κικίλια και από Πανούση σε Τόσκα μα πάει. Οπότε μα πάει. <laughs> που λένε. <laughs> Trust me the man who does Τα πάμε όλα. Τα πάμε για Οπότε, χαιρετάμε, ανασκουμπονόμαστε, δεν μας παίρνει από κάτω το αποτέλεσμα της όχι βέβαια, εντάξει. Τι να μα πάρε από κάτω. Λίγο πολύ τα ξέραμε. Πάλι μνημόνιο θα είχαμε. Ναι, να είναι. Μπαταρισμένα αριστερά χέρια και λοιπά. Εντάξει, παιδιά. Οργανωνόμαστε για την επόμενη μέρα. Αυτό. Αντιστεκόμαστε. Αυτό. Ε, μέχρι να με μείνει πέτρα για πέτρα στα παλαπαλά χερκόφωνα. Α το σημερινό και εγώ λέω. Γι' δεν ξέρει. Ε, χαιρετάμε. Ψηλά το κεφάλι και δεν ξεχνάμε ότι βγαίνει μα στην πιστολιά. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στι 3 ώρα. Καλό και την Κυριακή στι 6. Στην αστιανομία. Ναι. Χαίρετε. Μπροστά γυαλί πίσω λιχνία, μαλακισμένη φαντασία θέλεις να δεις δεν θες να ζήσεις στη μοναξιά της αγρίας δύσης. Μαλάκα, μαλάκα. Πέντε ορφανά και μία χείρα να κολυμπάς σε καθετήρα. Λίθος βιζιά τα ίδια και η ζωή σου παραπέει. Malaka. Malaka. Σε μια χούφτα Το μπρόκτω μέχρι το ευείο Κάπου χαθήκαμε κι οι δύο Σε ζωντανό νεκρό ταφείο Σ' ένα ανώμαλο οδείο Μαλάκα Μαλάκα